Έλα. Θέλω κάτι να στε ρωτήσω. Ε, από τότε που κατεργήθηκε το άσυλο, είχε δει ποτέ έκανα ένα μπάτσο να κυνηγάει μέσα στα πανεπιστήμια. Κάναν αρκέμπορο, έτσι, κάναν αδιαστή. Κάναν που κάνει καμια ληστεία, κάτι τέτοιο. Ε, δεν έχω ακούσει κάτι, όχι. Να πάμε δηλαδή να πουλήσουμε κανέναν τράκι μέσα, αλλά μην έχουμε καμία κατάρρευση ένα κάτι. Άλλο το, ένα άλλο το. Άλλο το. Τι, κολλ, πού κολλάνε τα θέματα. Όχι, όχι, εντάξει, για να ξέρω. Ευχαριστώ, να ρωτήσω. Ένα θε, τέλο. Ωραία, ωραία. Όλα καλά, εντάξει, άντε για. Έλα πως το λέε. Έλα ε, Τι κάνει ο Δανοκουνούμαν. Το ξέρω, δεν μην το λε κάθε φορά. Λέγε τι θέση. Καλά, έλα, καρδιά μου. Λοιπόν, να σου πω, ξαναρχίσαν τα πανηγύρια μου, φαίνεται με του φοιτητέ, έτσι. Πρέπει να ξαναπέσει καμιά ψηλή όπως τη Νέα. με τον πατσούλι. Ένα αυτό. Πετροπεί, κύριε. Ναι. Καταδικάζουμε ναι. τη βία αν φοιτητέ. Ναι, δεν είναι ναι. Βία, είναι και από την των Έτσι, έτσι. Έλα να σου πω, ε, όσο υπάρχουν ηγίδια, αυτή θα είναι η χώρα, όπω έλεγε ο Χάρη Κλίν, αυτή η χώρα δεν σώζεται με τίποτα. Η άλλη Πασόκοι, οι άλλοι Νέα Δημοκρατία, κάνουν σέτα. Μια... Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, δεν σώζεται με τίποτη σαν μαλάχινα μου. και ο Σεριζέο πιο πριν να πούμε και σου λέγε ότι είμαστε στη Μηγική. Δηλαδή, τι να πω, έχω χάσει την μπάλα να πούμε. Αυτό ο λαό δεν βάζει μυαλό με τίποτα. Μήπω είναι στην Εξέδρα, Λένα... για α, Μπορεί, μπορεί να ξέρω εγώ καμιά φορά. Κακό μπορεί να είναι να είσαι βορείδη ή άδωνις, ή πλεύρη. Αυτό δεν είναι κακό, αυτό είναι κατάδια. Αυτό δεν έχει σωτηρία. Δεν έχει σωτηρία, μάλιστα. Αυτό είναι κακό, όχι το άλλο. Ή ας πούμε δεν κακό να είσαι ουχιάνο, α πούμε, κατά την άποψη του βορείδι. Ούτε αυτό είναι κακό. Τώρα θα πούμε στο μυαλό βορείδι, γκάμι τον. Καλά, κάθα τον Άγουστο. Θα χαθεί εκεί μέσα. Γεια σου Αποστόλη. Για. Να το πω ή να φοβηθώ και να μην το πω. Πε τη μαλακιά σου, μην τρέπεσαι. θέλω να έχει αυτοπεποίθηση στη μαλακιά. Θέλω να πω σε αυτού του Ούγγαρου που ψηφίσαν τη δεξιά και ΣΥΡΙΖΑ και οτιδήποτε άλλο σκατό υπάρχει αυτή τη στιγμή, να φάνε σκατά γιατί κερνάει ο Μητσοτάκη. Πολύ σκατό στη μέση. Τέλο πάντων. Χαίρετε, χαίρετε. Αποστόλη, άκουσα πω ενδιαφερόσουνα για τον Ζαγκυθινό. Έλα ζεις, άντε ρε παιδί μου, με ανησυχήσει, έτσι θα δίνετε παρουσίες. Θα λες, Ζακημφινός, okay. παρόν! Και συγχαίρω η άλλη μια φορά, τα περισσότερα τα έχα αυτά που... Ακρίνει ηλικιακά λογικό τα περισσότερα να τα έχεις ζήσει. ζήσει αυτά που λέει ο φίλος μας Καλαμούκης. Α, είναι και φίλος μας τώρα, τέλος πάντων, κατάλαβα Είναι δυνατόν ποτέ τέτοις υπέροχους ανθρώπους που λένε την αλήθεια hey, Είμαστε υπέροχοι ανθρώποι, αυτό είναι αλήθεια Που λένε την αλήθεια Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος Είναι δυνατόν ποτέ να πω κακό για σας Όχι καλέ Όταν πουλάμε με συντηρείτε κάθε μεσημέρι σα παρακολουθώ Και του κεράτα το μυαλό μου είναι ξεφτέρι Μάχημος, μ' αρέσεις Λοιπόν, όσο για τη Μάμπο μ' αρέσει το χαμόγελό της Αυτή έχει γίνει Μπάμπο Ιταλιάνο που λέμε Ναι, <laughs> ναι, ναι, ναι Ε Μπαμπο, Μπαμπο Ιταλειάνο Ε hey, Μπαμπο, Μπαμπο Ιταλειάνο Ε Μπαμπο, Μπαμπο Λοιπόν, σε καλημερίζω Καλημέρα, γεια Καλώ σα μεσημέρι. Καλό. Ε, ακούω λοιπόν που λέτε για 7 ευρώ τα βερίκοκα. Πήρα κάποια βερίκοκα που έκαναν 7 ευρώ το κιλό. Τον καράζ την Αφήνα για μία ώρα 13 ευρώ σα λέει κάτι. Τον καράζ. Βεβαίω. Τον καράζ λοιπόν. Έχει και με 15. Καλή τιμή είναι. Με συγχωρείτε με κοροϊδεύετε. Μα τι να σα πω κυρία μου, τι μου λέτε. Λέτε για τα βερίκοκα 7 ευρώ. Ωραία. Για μία ώρα καράζ. Εκεί δεν, δεν, δεν θα πρέπει να σχολιαστεί. Συγγνώμη αν κάνω λάθο. Θα πρέπει να σχολιαστεί και αυτό. Αλλά τι σημαίνει, δεν θα σχολιάσουμε τα βερίκοκα επειδή τα πήρε ο Γκαραζιέρη. Σα είπα, συγκριτικά το λέμε, κύριε, σα παρακαλώ. Ναι, αλλά ο θα σε ενημερώσει θα... ο Υπουργό Σταυγή να πει ότι τα αγκούρια είναι φθηνά. Αγκούρια. Μείον 39% τα αγκούρια, Μείον 39% τα αγκούρια, σα είπα. Γιατί τα αγκούρια είναι που σε ενδιαφέρουν. Τα βερίκοκα τι είναι, τα καλαμπαλίκια από κάτω. Σας παρακαλώ, κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για πια πράγματα όπω είναι το πάρτι στην πρωτεύουσα. Εγώ μιλώ γι' αυτό. Κατάλαβα, τα... αλλά ο άλλο μπορεί να παρκάρει το αγγούρι κάπου, ξέρω εγώ. Μπορείτε, με συγχωρείτε, κάποιο εργαζόμενο, κάποιο που πρέπει να πάει σε κάποια υπηρεσία να βρει κάπου αλλού να το παρατήσει το αυτοκίνητο, με συγχωρείτε, Όχι. Όχι, δεν λέω αυτό. Μπορείτε <laughs> να πάρετε, <laughs> να πάρετε <laughs> τα μέσα μεταφορά, να γίνετε σαρδέλε παστέ, ο ένα πάνω στον άλλο, να κολλήσετε <laughs> το χτυκιό. Συγγνώμη, <laughs> δεν πήρα για να κάνω πολιτικό σχολιασμό. Πήρα να κάνω Α. σχολιασμό για το θέμα. Θα πάτε είναι μου. Ευχαριστώ πολύ. σας ευχαριστώ. Χατζημούνα, παρακαλώ. Του Χατζηφλούρεντζου Χατζημούνα. Υπομούνα θα το κάνω, υπομούνα σε που είναι την υπομονή. Λίγη υπομονή, μονή, μονή. Υπομονή, υπομονή. Να ψάχνει να κάνει κάτι, πα ο Χούλη, μήπω τον πιέζουν τώρα οι Αμερικάνοι να δώσει ό,τι όπλα έχει από Θα πάρουμε και κρίδες, μου φαίνεται. Αυτά, κατατώ, το πετρέα, τα κρίδε μου, φέρα. Αυτά καταπλά. Αφάνω το πετρέμον και θα χτίζει το κοντάφί. Εσύ, άφησει δεν παίρνουμε. Τι θε να πάρει, αύξηση. Έλαβε με τέτοιο φράσου, τώρα σε παρακαλώ θέλω να σου παντήσω. Εδώ και να αφήσει. Εμεί ναι, ναι, ναι. Ένα ίδιο αρχεί, με σένα. Καλό. Παραφτάζει την αδύναμα θα κάνει τώρα. Θα κάνω, έτσι καμιά καλοκαιρινή, θα κάνω. Αλλά τον πράγμα θα πάρει εδώ. Α δεν το κάνει, και ότε ψε. Ούτε κόλλον τίποτα, ακόμη χίλει όχι δεν έχει. Ναι, αλλά τώρα δεν μιλάω για το σκυλή, τώρα μιλάμε για την κότε. Όχι, σκυλή. Παρακαλώ Παρακαλώ Παρακαλώ πολύ Δεν πήρες να μιλήσεις έτσι για τη φάση πήρες Εγώ επειδή έχω μεγαλώσει με Γιανόπουλο με πολιτιστικά κέντρα και μπουζούκια, πάντα στα μπουζούκια χρειαζόταν ο Κατάλαβες, Κατάλαβε μην γίνει κανιά πασταρία και mm -hmm. έχει του στο μπουκάλι πόσα λεφτά και πα ξύλο. Ναι, αλλά από... μετά, τσακ, ήρθω ο Παπαθεμιλή και στη φόρεσε. Τσακ. Μπράβο, λοιπόν, ε, η ιστορία με του Αμερικάνου και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ότι, κοιτάξτε, φτιάχνει αυτό το τηλεφωνάκι Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι εμείς ταΐζουμε αυτούς, όχι αυτοί εμάς, αυτό το τόσο απλό. Εκατό του κοστίζει, χιλιά, εκατό, το αγοράζει ο μαλάκα ο Έλληνα και του κάνει και τσιμπούκια του Αμερικάνου. Είναι αυτό. ο καπιταλισμός ηλίθιε. Πώς? Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Όχι, δεν είναι μόνο ο καπιταλισμός, είναι και μαλάκινση εγκεφάλου, γιατί οι περισσότεροι... Αυτό λένε, είναι ο πώς... Μην καπιτα Yasu Pak Lutoshanati Yamu Yasu Yasu Yasu Yasu Καλά. Λοιπόν, θέλω αφιέρωση στο Κολοέλινε από Σανπόπουλο, Αρβανιτάκη, για όλη την πορεία μα από τότε που μα θυμάμαι από εποχή συνήθι μέχρι σήμερα τη για την εξωτερική μα πολιτική και για τα πάντα. Για τη στάση μα τον ΝΑΤΟ και σε όλη την κατάσταση στον κόσμο. Μελάμψε. να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά του. Σε αυτή την Ευρώπη η Ελλάδα και μπορεί και οφείλει να πρωταγωνιστεί. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύω ότι έχουμε και μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Να ευχαριστήσω την ε, καγκελάριο την κυρία Μέρκελ. Ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Η Ελλάδα πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά και πολιτιστικά ανήκει στην Δύση. Έλα να αποστολή καλυφέλα. Έλα, τι έγινε. Αυτό ο δοματικό είναι τελείω ο μέσα. Ποιο Ο δογματικό. Ο θυμίω. Ο θείο ποιο άλλο. Αν όμω. Είναι Έτσι, εθνικό πέθο πέθανε, πέθανε, πέθανε ο κουζμού και μαζεύει για τον οικογένου μου. Σωστό, δεν σέμονται, δεν σέπονται, δεν σέπο. Έτσι πω. Τώρα που πέθανε τον κουζούν, θα του κάνω αφιερώματα τα κανάλια θα βάλουν εταιρείε του. Εγώ σου λέω την παρασκευή να φτιάξει ένα ωραίο αφιέρωμα με τον κουζούνη τα ωραία που έχει πει με την κυβέρνηση. Και αυτό καλό είναι. Και σύνδεσμο φιλικό κουζούνη. Εσύ μου έμαθε τα πρώτα μαθήματα σεξουαλική αγωγή στο Ρόζικ. Πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδεία ότι τα μαθήματα τα οποία παρέχουμε είναι παιδαγωγικά κατάλληλα και επιστημονικά επαρκή. Πέρα τη ρέγγα για πάρτι σου. Ήταν ωραία χρόνια εκείνα. Αγνά ηθικά με τσόντα βασισμένη στην ελληνοχριστιανική παράδοση και ιδιότητα. Φυσικά. Ωραία. Τι θα πιείτε. Μια μπήρα με του φίλου μου μετά την μπάλα. Και μετά έλα να σου πω κάτι στο αυτάκι σου. Θέλω να. Τους Έλληνες. Θα μου πείτε είναι αρκετό. Θα σα πω όχι. Εκαι, απάντο εγώ. Μπορείτε να κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα. Πορθυπουργέ, μαζί σου. Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου. Δυνατά. Η κούρσα που... μεγαλώνει. Αρχιγέ, πρόσεξε όμω να μην τριπηθήσε. Σκύψε ευλογημένη να μου πιάσει το τυπάνι. Παναγία μου, τι είναι αυτό. Σκάλωσε το φερμοάρ. Ποιο φερμοάρ, δεν μπορεί να σπευτελώνει. Γι' αυτό δεν βρίσκω το φερμοάρ. Είδε τριγλικό που είμαι. Μίσου. Σκύψε, κύψε κι άλλο ευλογημένη. Πω, πω, τι είναι ευλογημένη. Ο π Δολμαδάκια. Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε που μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Μαλακίες. Γεια σα, Γεια yeah. Τι μου κάνεις Καλά, εσύ. Καλά, πολύ καλά. Ακούω τις επιτυχίες τη και φτιάχναμε. <Το> Α, φτιάχνεσαι, Λάκι. μπράβο. Ε, ναι, έτσι, λίγο. Φτιάχνεσαι ε, ναι. και με άλλα τέτοια μωράκι. Φτιάχνεσαι με επιτυχίε γενικώ κυβερνήσεων ή με τι τώρα, Α, Όχι, όχι, όχι. Οκ, Ναι, τώρα Δεν θα την ε, ορίσουμε. <laughs> λοιπόν, για πε. Παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή. Η θεία αυτή που έλεγε Θα πινάσω για να πληρώσω. Την ιδέα. Με καρέγει από το μεγάλο μα τσίρκο. Λαέμε σπίτι σ' άλλο θε ζωνάρι. Η πίνα το καμάρι είναι το με... και 50 χρόνια πριν. Είπε μια γυναίκα σε ένα ρεπορτάζ. Τρει εβδομάδε έκοψα ακόμη και το φαγητό. Ζούσα με τα απολύτω απαραίτητα για να έχω το ρεύμα. Θα φάω δύο εβδομάδε για να το πληρώσω. Γιατί αυτό με κυνηγάει. Το φαα, μπορώ να το σταματήσω. Υπάρχουν φιλότοιμοι άνθρωποι. Μη κοροαστή θα σα φάνε. Τα παιδιά σα θα σα φάνε. Ζωντανούς Καννίβαλοι Καννίβαλοι Θα γίνουνε Και αυτή είναι την Πασόκα Τη σημερινή, τη καταπληκτική Α, είμαστε όλοι πασό. Να τη συνδυάσει από τον Μπακαλόγατο όταν προξένενε τον Μπακαλό. Μπακαλωρέα. Το ναι, ναι, ναι. Τι ναι, ναι. Όταν προξένενε στον ιδιοκτήτη του μπακάλικου στην κόρη του. Τελικά. Ένα ειδικέσιο, κερμανόλι που έτσι και τα αποφασίσει, θα καθίσει η κόρη σου πάνω σε χρυσόφρονη. Καμαριέρε θα τι στολίζουνε, μαγείρισε θα τι μαγειρεύουνε, κι αν μπει και για ψυχραγωγία. Έχουμε μια ιστορία. Και ποιο είναι αυτό, κυραδέσπινα? Ποιο είναι. το Μπασόκο. καλότατο, αγαθότατο και αξιοπρεμότατο. Έχουμε μια ιστορία. Μα! Εμείς είμαστε όλοι πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Κανίβαλοι, κανίβαλοι, θα γίνουνε. Έλα μπαλουντοχεύνατε! Εγώ είμαι. Τι κάνει? Καλά. Το το και την ώρα τα στο συνονόματο των ευθύνων. Ποιον ευθύνη από του Ρολεξπρού? Το... Δεν είμαι ο Έλληνα που έχει συνηθίσει. Όχι, δεν, δεν είμαι ο Έλληνα που έχει συνηθίσει. Ναι, και σε αυτόν και στο Γκαλαμούκι. Μάλιστα. Καλά. Ε, θέλω να βάλει τώρα με πέτρεψε με τον ευθύνη από του Ρολεξπρού. Ε, αρτέμιση, ευθύνη φάση. Ε... Δεν είμαι ο Έλληνα που έχει συνηθίσει. Έχω ένα πρόβλημα για κάθε σου λύση. Το Watch It Die από Bad Religion για την τέλεια του κόσμου. Oh, well, long, long και του πανούσε το για τη γιορτή τη μητέρα που πέρασε. Θα βραχυκλόσω το, το σεσουάρ, το σεσουάρ του κομμωτήριου. Κεφαλικό επεισόδιο Η μανούλα μου, η μανούλα μου Να σου πω κάτι, οι εργαζόμενοι τη Κόσκο κάνουν ένα σωρό πράγματα με του αγώνε του. Γι' αυτόν τον λόγο, κάντε να μείνει αφιέρωμα, σα παρακαλώ. Βάλτε του εργαζόμενου να... που μιλάγανε εκεί του σωματίου τη ΕΝΕΔΕΚ. Όπω βάλτε και τον εργάτη που τραυματίστηκε, ο οποίο από τα 12 μέτρα, που μίλησε στο τηλέφωνο τη μέρα τη Πρωτομαγιά στην Απεργία. Και βάλτε και το τραγούδι, αν μπορείτε, με μουσική επένδυση προ κοινό τη Χάρι Σουλαέμου. Πήγαινε στα μηχανήματα χωρίς ασφαλιστικά Αφήνουμε την πόστα λυπή Για να φύγει το καράβι Για να φύγουν τα κουτιά Και τελικά σήμερα θα γυρίσει ένας μας Προσκυνώ Τι σου Η έσπασε με την αποφασιστική πάλι των εργαζομένων στο λιμάνι και με τη μαζικοποίηση σωματείου. Αναγκάστηκε να δεχτεί πεντάρα απόστα, κατάργηση των κόντρα μαρτύρων και επιτροπή υγιεινή και ασφάλεια. Σκύβω το κεφάλι στα <σο> μαρτυρία. <σο> Για εμάς και να είναι το τελευταίο, είναι ήδη για ένα καλύτερο αύριο. Για εμά το Και, και θα βλέπω, τα έργα σου. Και θαυμά... Θέλω μια παραγγελία, σε παρακαλώ, για να Μη κλείσει. Μην με την ευκαιρία, τι θες Έτσι, λοιπόν, θέλω μητροπάνω. Ο τίτλο του τραγουδιού λέγεται Τσιγάρο στέρτικο και λέει Πράσινο μπλε του παπαγάλου και μοναξία στο κόκκινο. Αφιερωμένο σιριζέου σε όλα τα γίδια Πινιά πολλά και καλό αγώνα. Καλό να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μα τσέπη το συναξάρι των αγώνων. Πράσινο μπλε. Esta la victoria sempre. Έλα, Αποστολή! Έλα! Βάλε την Παρασκευή Σε αυτή που λέει εμείς εμεί είμαστε Πασόκ και έτσι και αλλιώ. Βάλε τα καπάκι, τον Άκη και τον Γιάννο για το σοσιαλισμό, αγωνιζόμαστε και έτσι. Έτσι, γιατί ντροπή είναι? Είμαστε σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Ελπίζω συμφωνείτε, Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, για θυμί τη φάση. Ξεχνάω. Αγαπητοί συντρόφοι και σύντροφοι, α έρθουμε τώρα στο τι είμαστε. Α, εμεί είμαστε όλοι Πασόκ. Είμαστε σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Ελπίζω συμφωνείτε. Εμεί είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα Ο σοσιαλισμός, σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι η συνεχής αλλαγή Έχω μια ιστορία Α, λοιπόν, ναι. εμείς κρατάμε τις αξίες μας Κρατάμε το πιστεύω μας σε μια κοινωνία αλληλεγγύης, σε, στο σοσιαλισμό Έχουμε δώσει στη χώρα Το γόνο τα όλα Έχουμε μια ιστορία Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ Παρακαλώ, παρακαλώ Να σε πειράξουμε λίγο κι εμείς γιατί όλος είμαστε Μη με περνάτε για τρελό Γιατί με βλέπετε να κλαίω να πονώ Και να γελώ και να γελώ Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά. Πειραχτήρι. Ε, λοιπόν, από όσο σα έχει ξεφύγει μέσα στο Πάσχα, η απαγγελία αδελφικών παραγγελμάτων στο οικονομικό φόρουμ δελφών που είχαν βγάλει κάτι εκεί πιξιδίκια και λέγανε κάτι πιγμώντα τα αρχαία, φίλε. Στι χωμητέ, βέβαια, των αρχαίο, Και ο χρόνο να πω κάτι, οι... ή ξακελαροπούλ ήταν μέσα. Βάλτε το σε παρακαλώ αφύριο στην Παρασκευή μαζί με το χέρι τη Πέρα και αυτά τη για να πάει μπροστά ο κόσμο μα. Χαίρετε, παιδε, χαίρετε πώ έχετε. Γνώθη αυτόν και 0 άγα. Καλώ. Εγώ μάλα καλός έχω σήμερον Γονείς, εδού σοφής χρόν Κρυώεσα ημέρα Τη μη πίστευε, Βουλεύω χρόνο Χιόν πιπτή εν πολλής τόπης Νόμο πίθου πλούτη δικαίως Πρώτη ζεύξα σαβόν, αρωτήρα τένοντα Φίλη βοήθη Βοήθεια, Βοήθεια. βοήθημοι <το> Φιλοκαλούμε <Εσυγ atención> μετευτελείας και φιλοσοφούμε άνευ μαλακίας μα, μα, μα, Que salvabit Ne apostolis. Ne ne. Ven to posakou deos Σχεδέως. Πρώτη φορά παίρνει. Πρώτη φορά παίρνω, μετά από πολλά χρόνια που σα ακούω και σα αγαπώ. Και τι σε έκανε να πάρει. Θα σου πω τι με έκανε να πάρω. Μ έκανε η τρίτη γυναικοκτονία στην Καβάλα. Α, τρίτη στην Καβάλα, γιατί αλλιώ έχουμε έκανε χάσει τον αριθμό. Καβάλα για το 22 έτσι μιλάμε. Ναι. Και θα ήθελα για την Παρασκευή μια παραγγελιά. Θα ήθελα το τραγούδι ύμνο. Δεν ξέρω να το έχει ακούσει, το τραγουδάμε δίχω φόβο. Είναι τρομερό, είναι γροθιά στο στομάχι, ο κάθε στίχο είναι δάκρυ. We to